Την περασμένη εβδομάδα, μιλήσαμε εδώ για τη Μεγάλη Δίκη στην οποία πρόκειται όλοι να δικαστούμε και που κριτής, δικαστής σε αυτή τη δίκη θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Και σας έδωσα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της Δίκης, όχι όπως εγώ θα τα ήθελα, αλλά όπως ακριβώς μας τα θέτει η υπόψη ο Κύριος μέσω της Αγίας Γραφής. Είδατε τον δικαστή, είδατε ποιος θα είναι ο κατηγορούμενος, θα είμαστε όλοι μας. Είδατε ποιοι θα είναι οι δικηγόροι μα και δικηγόροι μα σας θυμίζω, θα είναι οι ίδιες μας οι πράξει, Είδατε επίσης ότι θα δικαστούμε για όλα όσα πράξαμε είτε κρυφά είτε φανερά είτε διαλόγων είτε διαέργων είτε ακόμα και διαλογισμών θα κριθούμε για αυτά που πράξαμε τη μέρα για αυτά που πράξαμε τη νύχτα που νομίζαμε ότι κανείς δεν μας βλέπει για αυτά που μας είδαν και για αυτά που δεν μας είδαν, θα δικαστούμε για όλα. Και δύο θα είναι τα αρνητικά στοιχεία. Το πρώτο μεν, ότι ο δικαστής θα είναι αμερόληπτος, δεν έχει γνωριμίες. Και η δίκη θα είναι δικαία, έτσι λέει, αν προσέχετε εκεί που πάτε στις κηδείε και ακούτε το Ευαγγέλιο που το διαβάζει ο ιερέα, είδατε τι λέει. Η κρίση η εμεί δίκαια έστειλε. Η κρίση μου θα είναι δίκαιη, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Διότι θα υπάρχουν και αντιρρήσει. Δεν θα κάνει ο κύριο μεροληπτικές εξερεύσεις υπέρ κανενός, ούτε ακόμα υπέρ και της υπεραγίας του Οτόκου, διότι τότε και η Παναγία μας τα είναι και αυτή ανάμεσα στους δικαζόμενους όλοι θα δικαστούμε. Η κρίσις η εμείς δικαία είστι και επομένως. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μα ότι ο, κρι, ο κριτής, ο δικαστής δεν λαδώνεται, δεν πιάνεται. Δεν μπορείς να του κρυφωμιλήσει για να σου δείξει μία ιδιαίτερη εύνοια. Και το άλλο άσχημο επίσης που έχει αυτή η δίκη είναι ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα, να πα να κάνεις έφεση να προσβάλλεις την απόφαση του δικαστή επειδή δεν σου αρέσει για να κερδίσεις κάτι παραπάνω γιατί εδώ δεν είναι σαν τα δικαστήρια του κόσμου εδώ ο τα θα είναι τελεσίδικος η απόφαση θα είναι τελεσίδικος αυτά είπαμε την περασμένη Πέμπτη και σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα το οποίο μας προσφέρει η περασμένη Κυριακή. Και το θέμα που μας προσφέρει η περασμένη Κυριακή δεν είναι ασφαλώς ο καρνάβαλος, διότι το καρνάβαλο τον έβαλε σφίνα ο σατανάς μέσα σε αυτές τις κατανυκτικές ημέρες, για να μας χαλάσει το κλίμα των ημερών, να μας χαλάσει την ιερότητα των ημερών, να μας χαλάσει την πνευματικότητα των ημερών. Αν είχαμε μυαλό και αν είχαμε πνευματικότητα, την προηγούμενη Κυριακή, που ο κόσμος έτρεχε σαν τρελό στον, κόσ... στον δρόμο, και φώναζε και πανηγύριζε αν λέω είχαμε μυαλό εκείνη την ημέρα θα έπρεπε όλοι να πενθούμε θα έπρεπε όλοι να κλέμε με μαύρο δάκρυ θα έπρεπε όλοι να ενθυμούμεθα το μυαλό μας να τρέχει σε μία μεγάλη πτώση μία μεγάλη πτώση ποια είναι αυτή η μεγάλη πτώση είναι η πτώση του ανθρώπου είναι η πτώση του ανθρώπου από τον παράδεισο τι συνέβη δηλαδή για να δούμε λίγο το ιστορικό της ημέρας αυτής όπως ξέρετε όλοι ο Κύριος όταν έφτιαξε τον κόσμο, δημιούργησε όλα αυτά τα ωραία τα οποία βλέπουμε γύρω μας, διότι μην ακούτε τους ανοήτους οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά έγιναν στην τύχη. Είναι δυνατόν μια καρέκλα να γίνει μόνη της, είναι δυνατόν ένα τραπέζι να γίνει μόνο του, να ξεφύτρωσε έτσι ξαφνικά, είναι δυνατόν το σπίτι που μένει να ξεφύτρωσε έτσι μόνο του, οι τύχη να μπήκαν μόνοι τους, τα έπιπλα να μπήκαν μόνα τους, τα κεραμίδια να μπήκαν μόνα τους, τα φωτιστικά να μπήκαν μόνα τους, τα παράθυρα να μπήκαν μόνα τους, οι πόρτες να μπήκαν μόνος τους. Ασφαλώς όχι. Κάποιο χέρι, κάποιος μάστορας, κάποιος ιδιοκτήτης, κάποιος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό ο οποίος έδωσε τη μορφή στα σπίτια που έχουμε και βλέπουμε. Έτσι λοιπόν όπως κάποιος άνθρωπος χρειάζεται να φτιάξει ένα σπίτι και να φτιάξει ένα τραπέζι και να φτιάξει μια καρέκλα έτσι και κάποιος μεγάλος νους, κάποιος μεγάλος κυβερνήτης, κάποιο μεγάλο χέρι εμπήκε για να φτιάξει όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται «κόσμος» και το οποίο βλέπουμε και θα θαυμάζουμε. Και αυτός ο μεγάλος τεχνίτης και αυτός ο μεγάλος δημιουργός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν ο Κύριος έφτιαξε τον κόσμο έφτιαξε τα στέρια, έφτιαξε τον ήλιο έφτιαξε τα δέντρα, έφτιαξε τη γη Έφτιαξε τα ζώα της ξηράς και της θαλάσσης και τα πεντινά του ουρανού. Τέλος, έφτιαξε και τον άνθρωπο. Έφτιαξε τον άνθρωπο και στον άνθρωπο έδειξε μία ιδιαίτερη αγάπη. Έδειξε μία ιδιαίτερη επιμέλεια. Ενώ όλα τα δημιουργήματα ο Κύριος Είπε και έγιναν, στον άνθρωπο δεν είπε απλώς, αλλά όπως είναι γνωστόν, επήρε χώμα, λάσπη και έφτιαξε το καλλιτέχνημα αυτό τον άνθρωπο με χώμα και με λάσπη. Και στο τέλος τον φύσηξε και του έδωσε και αυτό που λέγουμε σήμερα ψυχή του έδωσε ψυχή και πλέον τον έβαλε μέσα στον παράδεισο όμως κάτι τούλυπε το ανθρώπου κάτι τούλυπε και αυτό είναι το μεγάλο διακριτικό μας γνώρισμα αγαπητοί μου κάτι τούλυπε τι τούλυπε ο σύντροφος βλέπεις ένα ζώο άμα ζει κάποια στιγμή και μόνο του ο άνθρωπος θέλει παρέα ο άνθρωπος θέλει παρέα ο Θεός το κατάλαβε και τι έκανε έβαλε λέει όλα τα ζώα να περάσουν μπροστά από τον Αδάμ για να διαλέξει ποιο από όλα αυτά ήθελε για παρέα του και εκείνη την ώρα, λέει, έγινε μία θαυμάσια παρέλασης. Επερνούσαν μπροστά από τον Αδάμ όλα τα ζώα, όσα είχε φτιάξει ο Κύριος και ένα-ένα τους έδινε το όνομά του, «Εσένα θα σε λένε Ιοντάρι», «Εσένα θα σε λένε Αρκούδα», «Εσένα θα σε λένε Τίγρη», «Εσένα θα σε λένε έτσι», «Εσένα θα σε λένε αλλιώς». Ο Αδάμ τους έδωσε τα ονόματα που ακούμε σήμερα. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα ζώα δεν βρήκε κανένα που να του κάνει για παρέα του. Δεν βρήκε κανένα που να του αρέσει να το έχει για σύντροφο. Και εδώ, σας έρχεται τίποτα στο μυαλό εδώ, σας έρχεται τίποτα. Που πάμε να κάνουμε τα σκυλιά, πάμε να τα κάνουμε σύντροφο του ανθρώπου. σας έρχεται τίποτα. Εμείς πάμε να χαλάσουμε τη φύση του ανθρώπου. Είδε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Κανένα από τα ζώα δεν βρέθηκε να ταιριάζει στον άνθρωπο. Κανένα. Όλα ο Θεός τα έδωσε να υπηρετούν τον άνθρωπο. Εμείς όμως πάμε με το ζόρι ντε και καλά να, κάνουμε, να ταιριάξουμε με τις γάτες, να ταιριάξουμε με τα σκυλιά... Να ταιριάξουμε με τα φίδια, να ταιριάξουμε με τους κροκόδυλους, να ταιριάξουμε με τα δελφίνια. Δεν ταιριάζει ο άνθρωπος. Δεν ταιριάζει ο άνθρωπος με αυτά. Το λέει η Γραφή, το λέει. Βέβαια δεν είμαι υπέρ να τα βασανίζουμε, όχι. Τα ζώα, γιατί δεν σου έκαναν τίποτα. Να φύσεις να πάνε να πυλαλήξουν όξω, να βρούνε τα τέρια του και αυτά. Αλλά... Δεν κάνουν για σένα. Δεν μπορεί να τα βάλει μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί να κοιμάσαι κοντά-κοντά. Άλλο η γάτα θέλει η να κοιμηθεί κοντά. Δεν θέλει άνθρωπο. Ο άνθρωπο θέλει άνθρωπο. Το σκυλί θέλει σκυλί. Το αρκούδι θέλει αρκούδι. Ο άνθρωπο θέλει άνθρωπο. Και όταν είδε πλέον ο Κύριος ότι ο Αδάμ δεν έμεινε ευχαριστημένος δεν βρήκε κανένα από τα ζώα να, είναι, να του ταιριάζει σαν τέρι του, σαν παρέα του τον αποκοίμησε και έπλασε λέει επήρε από την πλευρά του του έκανε ενηχείρηση ο Θεός επήρε από την πλευρά του και έφτιαξε τη γυναίκα έφτιαξε τη γυναίκα προσέξτε τώρα εσείς οι γυναίκες κάτι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους ο Θεός πήρε από την πλευρά του Αδάμ ακριβώς για να δείξει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να είναι ούτε στο κεφάλι του άντρα να κάθεται στο σβέρκο του αλλά ούτε και να είναι στα πόδια να την πατάει ο άντρας να την κάνει όπως θέλει πήρε από την πλευρά για να δείξει ότι η γυναίκα θα πρέπει να είναι ίση με τον άντρα ίση αλλά να μην ξεχνάτε κάτι προσέξτε εδώ να μην ξεχνάτε κάτι ότι εσείς οι γυναίκες γυνήκατε από τον άντρα δεν γίνει και ο άντρας από σας. και αυτό δείχνει ότι θα πρέπει εσείς οι γυναίκες και να σέβεστε και να ακολουθείτε τους άντρας σας όχι να προηγείστε από τους άντρες σας αυτή είναι η τάξη που έδωσε ο Θεός όχι βέβαια να σας πατάει ούτε και να τον πατάτε αλλά θα προηγείται ο άντρας και θα ακολουθεί η γυναίκα. Τα λέω καλά βαχούλια. Θα προηγείται ο άντρας και θα ακολουθεί η γυναίκα. Έφτιαξε λοιπόν ο Θεός την γυναίκα και όταν την είδε λέει ξύπνησε ο Αδάμ τόσο πολύ λέει εθαύμασε αυτό το δημιούργημα του Θεού που πέταξε από τη χαρά του Εβρήκε το τέρι του ευρύκε την παρέα του ευρύκε τον άνθρωπο που του ταιριάζει και τη έδωσε όνομα επήρε το όνομα Έβα. τι συνέβη μετά όμω, έχει πολλά να μας διδάξει ξέρετε αυτή η δημιουργία του ανθρώπου πολλά έχει να μας διδάξει όπως και η πτώσει του ανθρώπου έχει να μας διδάξει πολλά Τι τους είπε ο Κύριος όταν τους έφτιαξε στη συνέχεια λέει τα λέει σήμερα μάλιστα εδώ η ακολουθία ο παππούλης τη διαβάζει φαντάζομαι εδώ πέρα και το πρωί και το απόγευμα λέει το πρωί η προφητεία που διαβάζουμε όταν λέει έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Έβα, μετά έφτιαξε τι τον Παράδεισο εύκαιξε τον Παράδεισο και μέσα εκεί στον Παράδεισο έβαλε τους δύο αυτούς ανθρώπους Του είπε ότι αυτός ο Παράδεισος είναι όλος δικός σας όλα δικά σας τα ζώα στη διάθεσή σας τα δέντρα στη διάθεσή σας, οι καρποί στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, όλα στη διάθεσή σας. Όλα στη διάθεσή τους. Και πλέον ζούσαν οι άνθρωποι αρμονικά, αλλά τους έκανε και κάτι. όλα τους τα έδωσε αλλά τους απαγόρευσε κάτι σε όλα τους είπε ναι σε ένα τους είπε όχι είναι σαν να σου πει κάποιος να σου δώσει ένα σπίτι να σου δώσει ένα σπίτι να σου δώσει ένα σπίτι να, να στο χαρίσει το σπίτι να στο χαρίσει το σπίτι και να σου πει δικό σου μέν το σπίτι σου βάζω όμως μια απαγόρευση Ποια απαγόρευση Να παράδειγμα σας λέω τώρα Εκείνο το παράθυρο δεν θα το ανοίξεις ποτέ σου Θα το έχεις πάντα κλειστό Μια τέτοια απαγόρευση έδωσε ο Αδάμ, ο Θεός στον Αδάμ Και στην Εύα <Συλίου> Όλα είναι στη διαθεσή σας Όλα δικά σας Αλλά ένα δέντρο δεν θα το πειράξετε το δέντρο που υπάρχει στο μέσο του παραδείσου δεν θα το τολμήσετε να το ακουμπήσετε αυτό το δέντρο, δεν θα φάτε από αυτό το δέντρο μα φάγανε θυμάστε το ιστορικό επίγει ο διάολος εκρύφθηκε μέσα σε ένα φίδι τι ήταν το φίδι δεν ήταν το φίδι όπως είναι σήμερα. Το φίδι ήταν το πιο όμορφο πουλί. Σήμερα το βλέπεις και φοβάσαι. Τότε το φίδι ήταν πανέμορφο πουλί. Το βλέπεις και το λαχτάραγες. Ήθελες να το πιάσεις. Να το χαϊδέψεις. Όπως σήμερα κάνουμε με τα μικρά τα πουλάκια. Έτσι τότε το πιο όμορφο πουλί το φίδι και σε αυτό το όμορφο πουλί επήγε να μπει ο διάολος πότε έπεσε η Έβα; για προσέχτε εσείς οι γυναίκες γιατί εσείς μου φαίνεται τους μοιάζετε, της Εύας της μοιάζεται, της μοιάζεται. Είσαστε, είσαστε γυναίκες κι εσείς παιδιά της Εύας είσαστε κι εσείς για προσέξτε πότε έπεσε η έβα; η Εύα πότε έπεσε όταν έφυγε κοντά από τον άντρα της Πότε έπεσε είδα τι λέει η Αγία Γραφή ξεστράτησε μόνη της ενώ ο Θεός του έφτιαξε να πηγαίνει κοντά στον άντρα της να υπακούει στον άντρα της να σέβεται τον άντρα της αυτή θεώρησε σκόπιμο να φύγει μόνη της ξεστράτησε από τον άντρα της έφυγε από τον άντρα της κοντά και πήγε που έπήγε έπήγε και έκανε βόλτα μέσα στον παράδεισο και πήγε εκεί που θα πηγαίναμε όλοι μας εκεί που ο Θεός της είπε όχι που θα πηγαίναμε εμείς αν μας έλεγε κάποιος μην το πειράξεις εκείνο, εκεί θα πηγαίναμε. Μην κατηγοράμε γιατί όλοι τα ίδια είμαστε. Όλοι τα ίδια είμαστε. Για πες ένα παιδί, για πάρε ένα παιδάκι μικρό, και πες του, αυτό δεν θα το πειράξεις. Θα δει στο χέρι του, θα πηγαίνει όλο εκείθε. Όλο εκείθε θα πηγαίνει. Εκεί που του πες όχι, εκεί θα πηγαίνει να πιάσεις. γυναίκα αυτό εδώ μην το πειράξεις θα δεις τη γυναίκα όλο εκεί θα γυροφέρεται εκεί όλο εκεί γύρω εκεί που της, της είπε όχι εκεί που της είπε όχι όλο εκεί θα γυρνάει όλο εκεί εκεί προσέξτε παρακαλώ προσέξτε έξω βρέχει, εμείς δεν βρεχόμαστε πάντως. Δόξα σου ο Θεός, επομένως δεν σας ενοχλεί τίποτα να συγκεντρωθούμε. Λοιπόν. Άμα λοιπόν του πει όχι, μην το πειράζει εκείνο, εκεί θα πάει. Επομένως την Εύα την τράβαγε, εκείνο το περίεργο δέντρο που της είπε ο Θεός, μην το πειράξετε μη φάτε από αυτό και ο διάολος τι έκανε εκμεταλλεύτηκε αυτή την περιέργεια και την αδυναμία της την εκμεταλλεύτηκε και την ώρα που γυρόφερνε το δέντρο να σου το ωραίο το πουλάκι και ανοίγει τα όμορφα τα φτερά του και πάει και κάθεται πάνω σε κύριο το δεντράκι. Κοίταγε αυτή, κοίταγε. Τι με κοιτά, Λέει το πουλί, τι με κοιτά. Μιλάει το πουλί. Μιλάει, δεν μιλάει. Ο Θεό το έχει φτιάξει να λέει τσίου-τσίου. Για να μιλάει κάποιος άλλος. Ήταν δαιμονισμένο το πουλί εκείνη την ώρα. Έχετε δει τη Μαρία. Τη Μαρία, τη δαιμονισμένη. Δεν λέει αυτά που θέλει να πει σαν άνθρωπος. Λέει αυτά που μιλάει ο διάολος μέσα. Έχει το διάολο μέσα τη. Έτσι λοιπόν, ενώ το πουλί το έχει φτιάξει ο Θεός να λέει τσιου τσιου. ξαφνικά ο διάολος του βάζει φωνή. Και αρχίζει το πουλί, δαιμονισμένο το πουλί και μιλάει με ανθρώπινη φωνή μιλάει με ανθρώπινη φωνή και πιάγει την κουβέντα με την Εύα και τι της λέει Τι σας είπε λέει ο Θεός, τι σας είπε ο Θεός Σας είπε λέει να μη φάτε λέει ναι μα είπε να μη φάμε της λέει «Δεν ξέρεις», λέει «Ναι γιατί δεν ξέρω», «Γιατί δεν ξέρω», «Ο Θεός» λέει «Σας το είπε αυτό», «Γιατί άμα φάτε κι εσείς θα γίνετε Θεοί». Με άλλα λόγια τι έκανε εκείνη την ώρα, έβγαλε ψεύτη το Θεό, «Τι έπρεπε να κάνει η Εύα? Όπως είπε κάποιος έπρεπε να πάρει μια πέτρα να του πετάξει να του σπάσει το κεφάλι. Αλλά τι έκανε η Εύα. Ενώ αυτό το πουλί βλαστιμούσε το Θεό και έβγαζε το Θεό ψεύτη, η Έβα συνέχισε να κουβεντιάζει μαζί του. Τι μας διδάσκει αυτό. Τι μας διδάσκει αυτό άμα ακούς άνθρωπο να υβρίζει και να βλαστημά το Θεό φύγε μην κάθεσε κοντά του θα πλανηθείς θα ξεγελαστείς θα αμαρτήσεις μπορούσε να φύγει εκείνη τη στιγμή η να γλιτώσει έβλεπε περίεργα πράγματα άκουγε ένα πουλί να μιλάει Στη συνέχεια ακούει αυτό το πουλί να πλαστιμάει το Θεό αλλά βλέπε, λέπε, λέει είχε την περιέργεια την κακή διάθεση μέσα της και συνεχίζει να κάθεται να κουβεντιάζει μαζί του και μόνο αυτό έγινε και κάτι άλλο όταν την παρακίνησε, τη είπε, τη είπε ο διάολος πολλά εκεί μέσα από το στόμα του πουλιού αυτή έκανε την κίνηση, τη θανατηφόρα κίνηση άπλωσε το χέρι της και πήρε τον καρπό που ο Θεός της είχε απογοράξει τον έκοψε τον καρπό τον έφαγε τον καρπό έφαγε μια δαγκιά έφαγε ε? μια δαγκιά απάντηση σε μερικούς που έρχονται και μου λένε στην εξομολόγηση δεν έφαγα και τίποτα παπούλι. Ένα μεζέφαγα, κάτι έγινε τώρα. Για ένα μεζέ τώρα, ένα μεζέ. Ένα μεζέ. Ένα κομματάκι τυρί. Κάτι έγινε τώρα. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Δεν έφαγε πολύ η Εύα. Μα ακούτε. Δεν έφαγε πολύ η Εύα. Η Εύα, θα έφαγε η Εύα. Δεν τον έφαγε όλο τον καρπό. Μια δαγκιά έφαγε. Δεν έφαγε τίποτα είσαι που το δοκίμασε δηλαδή και μετά τι κάνει η Εύα γίνεται σκορπάει το θάνατο σκορπάει το θάνατο και στον άντρα της Δεν φτάνει που η ίδια έφαγε αλλά στη συνέχεια πάει να θανατώσει και τον άντρα της αυτό είναι το κακό δεν φτάνει που η ίδια αμάρτησε αλλά στη συνέχεια τι κάνει Διαφημίζει την αμαρτία Τι θα έπρεπε να κάνει Έφαγα Να κλάψει Να στεναχωρηθεί Να ζητήσει συγνώμη από τον Θεό να πέσει τα γόνατα Αλλά βλέπετε Το κακό που φτάνει Γίνεται διαφημίστρια του κακού Πάει στον άντρα της ξέρει έφαγα νόστιμο Νόστιμο ωραίο έλαφας και εσύ Και ο άντρας Ο αιώνιος Βλάξ Που πολύ σωστά τον είπαν Ο αιώνιος Βλάξ Το αιώνιο θύμα Έφαγε και εκείνο. Εδώ βλέπετε όλα τα στάδια της αμαρτίας Βλέπεις τη στιγμή που αμαρτάνει ο άνθρωπος και βλέπεις και τι κάνει μετά την αμαρτία Μετά την αμαρτία διαφημίζει την αμαρτία Δεν πάει να μετανοήσει Δεν πάει να στενοχωρηθεί Δεν πάει να κλάψει Αλλά πάει να παρασύρει κι άλλους Στην καταστροφή και αυτό έκανε η Εύα με τον Αδάμ, τράβηξε μαζί της και τον Αδάμ, έπεσαν, έπεσαν και έρχεται ο Θεός τώρα, το πουλί λάκηξε, έφυγε πάει, έφυγε ο διάολος, το ελευθέρωσε, το πουλάκι τώρα είναι πάλι πουλάκι, Έρχεται ο Θεός να ζητήσει το Λόγο τώρα Τι κάνουν τώρα οι δύο, για προσέξτε τώρα γιατί έχει σημασία αυτό Τι κάνουν οι δυο τους Μέχρι εκείνη την ώρα ήσαν γυμνοί, γυμνοί Ο Θεός όταν του έφτιαξε του έφτιαξε γυμνούς Μέχρι την ώρα που αμαρτήσανε ήταν γυμνοί. Αλλά δεν είχαν πονηριά μέσα τους. Δεν είχαν μέσα τους κακούς λογισμούς γιατί ήταν Άγιοι. Τους είχε φτιάξει ο Θεός Άγιος. Αυτή είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε σήμερα γιατί λέει μας απαγορεύει η Εκκλησία να κρινόμαστε; Ο Θεός δεν τους έφτιαξε τους ανθρώπους γυμνούς. Ναι, γυμνού, γυμνούς τους έφτιαξε, αλλά τους έφτιαξε γυμνούς μηνών το ένα, τέσσερο μηνών το άλλο, τρία μηνών το ένα, τρία μηνών το άλλο που δεν καταλαβαίνουν, είναι, έχουν αθωότητα μέσα τους βάλτε τα γυμνά το ένα δίπλα στο άλλο ε. δεν βάζουν κακολογισμό στο μυαλό τους δεν πάει το μυαλό τους στο πονηρό έτσι ήταν ο Αδάμ και η Εύα άγιοι άνθρωποι αμόλυντοι στο μυαλό πεντακάθαρο το μυαλό τους Όταν όμως έφαγαν Να η αμαρτία μπήκε μέσα τους Και άρχισαν τώρα ο ένας με τον άλλον Να σκανταλίζονται Έβλεπε ο ένας τη γύμνωση του άλλου και πειραζόταν Σκανταλιζότανε Και τι κάνανε Επήγαν κατευθείαν, λέγει, η Αγία Γραφή και πήραν, λέει, φύλλα οικεί. Φύλλα από σικιά. Τα έραψαν μεταξύ του και έφτιαξαν, λέει, ζωνάρια. Και τα βάλαν στη μέση τους για να κρύψουν τη γύμνωσή του ο ένα από τον άλλον. Και μετά. Και μετά έρχεται ο Κύριος και μόλις αυτοί ακούνε τα βήματα του Κυρίου να πλησιάζει έτρεξαν και κρύφτηκαν κρυφτήκαν <Κοί> Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ που είσαι του φωνάζει ο Κύριος άλλες φορές όταν πήγαινε ο Κύριος στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα έτρεχαν Έτρεχαν να τον προϋπαντήσουν, είχαν χαρά που έβλεπαν τον δημιουργό τους Τώρα όμως που αμάρτησαν η καρδιά τους είναι βαριά Είναι βαριά, είδε τι κάνουμε και εμείς αμάμαρτησουμε. αμαρτήσουμε Πόσοι άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε Όταν τους ρωτάω πά στην εκκλησία Με ρωτάνε και αυτοί και μου λένε Παππούλη νομίζεις έχω μούτρα να μπω στην εκκλησία εγώ έχω μούτρα εγώ με αυτή τη ζωή που κάνω με τις αμαρτίες που κάνω όταν πάω και πέσω την πορνεία όταν εξαπατήσω τη γυναίκα μου όταν εξαπατήσω τον άντρα μου θα πάω έχω μετά μούτρα να μπω στην εκκλησία δεν έχεις μούτρα φυσικά έτσι και ο Αδάμ και η Εύα δεν έχουν μούτρα τώρα να δουν το Θεό παρέβησαν την εντολή Του εχάλασαν το νόμο Του δεν έχουν τώρα μούτρα, δεν έχουν κεφάλι να σηκώσουν μπροστά στο Θεό και γι' αυτό όταν ακούν τα βήματα, τα βήματα του Κυρίου είδατε τι λέει εκεί, το λέει της Κασιανής το Τροπάριο της Κασιανής το Τροπάριο λέει «Κρότον τη σωσήν ηχηθήσα το φόβο εκρίβη, άκουσε λέει τον Κρότο από τα πόδια και από το φόβο τους στρέξανε να κρυφτούνε Του φωνάζει ο Κύριος, Αδάμ, Αδάμ, που είσαι Αδάμ και κάποια στιγμή βγαίνει μέσα από, τα, από τους θάμνους και αυτός και η γυναίκα του βγαίνουν τρέμοντας από το φόβο του γιατί κρυφτήκατε, γιατί κρυφτήκατε λέει Κύριε ψέμα Βλέπει ένα αμάρτημα πόσα αμαρτήματα γεννάει. Βλέπει πόσα αμαρτήματα γεννάει. Το κάθε, αμάρτημα, το κάθε αμάρτημα είναι σαν την κουνέλα. Είδες η κουνέλα, είναι το πιο παραγωγικό ζώο. Έτσι και, και, και το αμάρτημα, το κάθε αμάρτημα είναι παραγωγικότατο. Μια αμαρτία κάνει και αυτή η αμαρτία μετά αρχίζει και γεννάει, γεννάει, γεννάει, γεννάει. γεννάει. Έτσι και εδώ, το αμάρτημα εγέννησε ψέμα, γιατί λέει κρυφτήκατε, λέει κύριε κρυφτήκαμε, γιατί είμαστε γυμνοί, ντρεπόμαστε. Μα πώς είστε γυμνοί, εσείς κάθε μέρα γυμνεί είσαστε εδώ, και άλλες φορές σας γυμνοί που έρχομουν εδώ πέρα και σας έβλεπα και όμως τότε δεν τρεπόσαστε τι συνέβη μήπως δεν είναι αυτό μήπως είναι κάτι άλλο γιατί κρύφτηκες Αδάμ, γιατί κρύφτηκες έβα; μήπως τους λέει ξέρει ο Κύριος είναι παντογνώστης ε, παντογνώστης ξέρει Μήπως Αδάμ του λέει έφαγες από αυτό που σας είπα να μην φάτε, το δέντρο που σας είπα να μην φάτε. Τι έπρεπε να κάνει ο Αδάμ. Τι έπρεπε να κάνει ο Αδάμ. Αν είχε μέσα του συνέστηση της αμαρτωλότητός του και αυτός και η Εύα. Τι έπρεπε να κάνουν εκείνη την ώρα. Η ιδανική ώρα. Να πέσουν στα πόδια στα γόνατα. Ε; να πέσουν τα γόνατα Κύριε ήμαρτον Κύριε φάγαμε παραπλανηθήκαμε μας ξεγέλασε ο σατανάς ήμαρτον Θεέ μου ήμαρτον αν το έκαναν ο Θεός θα τους συγχώραγε να είστε βέβαιοι θα τους συγχώραγε ο Κύριος αλλά βλέπετε τι κάνανε αυτό που κάνουμε όλοι μας όλοι μας το κάνουμε δυστυχώ. Και το βλέπω ξεκάθαρα μέσα στην εξομολόγηση που ερχόστε για εξομολόγηση. Όλοι μας προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Τι έχεις μέχρι να μου πεις ότι είπε ψέμα, πρέπει να μου πεις μια ολόκληρη ιστορία, να μου τη φτιάξει έτσι όμορφη και ωραία, να φτάσεις να μου πεις το τέλος ότι ξέρεις είπαμε ψέμα, αλλά το είπα γιατί έπρεπε να το πω παπούλη, δεν γινόταν αλλιώ. Για να φτάσει να μου πεις ότι βλαστήμησε, έπρεπε να μου πει ολόκληρη ιστορία. Ξέρει παπούλι δεν έφταιγα εγώ. Τα έφταιγε η γυναίκα μου, τα έφταιγε τα παιδιά μου, τα έφταιγε η γειτόγισσα, τα έφταιγε ο γείτονας τα έφταιγε ο συνεργάτη, τα έφταιγε ο ένας τα έφταιγε ο άλλο. Εγώ εγώ είμαι καλό άνθρωπο. Μπρέτα λέει μην κρύβεσαι από το Θεό. Γι' αυτό τιμωρήθηκε κυρίω ο Αδάμ και η Εύα γιατί πήγαν να δικαιολογηθούν αν έπεφταν στα γόνατα και ζητούσαν έλεος από το Θεό ο Κύριος όπως συγχωράει τώρα πάντα συγχωρούσε και εκείνη τη στιγμή ήταν και εκείνη τη στιγμή διατεθειμένος να συγχωρήσει και πάλι αυτά που έκαναν ο Αδάμ και η Εύα αλλά τι άρχισε ο Αδάμ θυμάστε τι λέει η Αγία Γραφή Ξέρεις Χριστέ μου, Θεέ μου λέει δεν φταίω εγώ ναι με ναι εγώ αλλά ποιος φταίει, για προσέξτε η γυναίκα που εσύ μου έδωσες σαν να του λέει εσύ φταίς, που μου έδωσε τη γυναίκα εσύ φταίς. με άλλα λόγια ρίχνει την ευθύνη στο Θεό για το αμαρτημά Ρωτάει την Εύα μετά, «Έύα, εσύ γιατί έφαγες Έβα, Τι του λέει και Τα ταλέποροι και εκείνοι «Δεν φταίω εγώ» λέει, κύριε. «Το φίδι» λέει, «Εσύ δεν το έφτιαξες το φίδι» «Το φίδι φταίει», «Εσύ φταίες» που έφτιαξες το φίδι Το γνωστό παραμύθι μην κατηγοράτε τον Αδάμο και την Εύα, γιατί σας είπα αυτό το κάνουμε όλοι μας το κάνουμε όλοι μας το κάνουμε για να σε ελέγξω για κάποια αμαρτία σου αμέσως παπ στο στόμα το έχεις τη δικαιολογία αμέσως εδώ εδώ αντί να πέσεις χάμου και να πεις ναι αμάρτησα." σιγουράτε με παιδιά αμάρτησα. Αμάρτησα. Για να ρωτήσω, αυτή την, την περίοδο, που κανεί δεν φυλάει η εστιατό, είναι αυτή που κρατάει την εγυστική. Ελάχιστη. Για να ρωτήσω γιατί τρος, ο όλα θα πει πεινο χάπια, ό άλλο θα πει αυτό. Ψέματα! Δικαιολογίε, άλλο θα πει εκείνο, δικαιολογίε. Ό άλλω θα πει με στεύουν τα παιδιά μου, Ο άλλο θα πει με στην έβγη γυναίκα, μόνο σε εκείνο σε κοινό σε κείνο. Κανεί δεν θα πει την αλήθεια. Πέσε μου όλα. Απούλη μου αρέσει. Δεν θέλω, δεν θέλω να κόβω. Χίλιες φορές. Σε προτιμάει ο Κύριος. Σε προτιμάει ο Κύριος. Το λέει ο ίδιος μέσα στην αποκάλυψη. το λέει. Χίλιες φορές να μου πεις. Δεν σε αγαπάω Χριστέ. Δεν σε αγαπάω. Δεν σε πάω. Πώς το λέω. Χίλιες φορές να του μιλήσεις με τέτοια γλώσσα του Χριστού παρά να του με γλώσσα ψεύτικη ναι μεν αλλά ξέρεις ναι εγώ θέλω αλλά ξέρεις δεν μπορώ χάπια πίνω με πονάει η κοιλιά μου με πονάει το κεφάλι μου Ψέμα, μη λες ψέματα μη λες ψέματα μη ψέματα μη γίνεσαι Έβα και Αδάμ μη γίνεσαι πες την αλήθεια πες την αλήθεια πες την αλήθεια δεν θέλω δεν θέλω. Είμαι λιχούδης πάει τέλειως θα φάου. Πες την αλήθεια Γιατί έτσι Να σας πω κάτι Είδατε δηλαδή τι σας είπα στην αρχή Οι πράξις μας και τα λόγια μας Και τα έργα μας μπροστά στο Θεό Είναι ξεκάθαρα Σε μένα μεν που είμαι πνευματικός Μπορεί να έρθεις μέσα στην εξομολόγηση και να με κοροϊδέψει. Και αν με και να μου πει, ξέρει, να μου πει ένα σωρό ψέματα και εγώ να σε δικαιολογήσω. Το Θεό όμω δεν, ξε... δεν τον κοροϊδεύει. Κατάλαβε το αυτό. Το Θεό δεν τον κοροϊδεύει. Σε μένα μπορεί να μου πει ότι είσαι άρρωστο, σε μένα μπορεί να μου πει ότι είσαι πονάδα κουκαλά σου, σε μένα δεν ξέρω τι άλλο θα μου πει, τι άλλο θα... θα βγάλει το μυαλό σου. Ο Θεό ξέρει τι γίνεται επάνω σου και επομένω δεν μπορεί τον Θεό να τον ξεγελάσεις Αυτό κατάλαβε. σαν λοιπόν τα ψέματα, ο Αδάμ και η έβα Ο Μέν Αδάμ είπαμε έριξε τις ευθύνες στο Θεό που του έδωσε τη γυναίκα Η γυναίκα έριξε και αυτή τις ευθύνες στο Θεό γιατί ο Θεός έπλασε το φίδι Και έχουμε μία στάση ελεηνή των ανθρώπων μπροστά στο Θεό Και τότε έγινε αυτό το οποίο εορτάζαμε προχθές. Αυτό για το οποίο σας είπα και προηγμένως, αντί για χορούς και πανηγύρια και ξενύχτια και αντί για αυτά τα άθλια, αυτή την άθλια εικόνα που βλέπατε στην τηλεόραση, αντί για όλη αυτή, όλη αυτή την άθλια κατάσταση, θα έπρεπε οι χριστιανοί να κλαίμε και να θυμούμαστε το Παράδεισο, το καλό του Παραδείσου που χάσαμε από την ανοησία μας γιατί δεν φταίει είπαμε μόνο ο Αδάμ και η Εύα όλοι τα ίδια μυαλά έχουμε όλοι κινούμε θα δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο που κινήθηκε ο Αδάμ και η Εύα να προχωρήσω όμως λίγο παρακάτω όταν λέγει τους έδιωξε ο Κύριος τους έδιωξε από τον Παράδεισο και έφυγαν πώς τους έδιωξε πώς τους έδιωξε τους έδιωξε μπημένους έφτιαξε λέει ο Θεός δερμάτινους χιτόνες και τους έντυσε ανοίξετε να διαβάσετε την Αγία Γραφή επίησε λέει ο Κύριος δερματίνους χιτόνας και ενέδυσε να αυτούς μα θα μου πείτε για προσέξτε, σας παρακαλώ. Θα μου πείτε, να είσαι αντρόγινο. Αντρόγινο είσαι. Δύο είσαν επάνω στη γη, δεν υπήρχε άλλο. είχαν κάνει ακόμα παιδιά. Δύο είσαν, ο Αδάμ και η Εύα, αντρόγινο. Και μάλιστα τι αντρόγινο, ευλογημένο από το Θεό. Το γάμο του τον είχε κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Και όμως ο Θεός τους διώχνει μένα από τον Παράδεισο αλλά τους διώχνει ντυμένους ντυμένους τους έδιωξε ντυμένους κι ασύ σαν ανδρόγερο. όπερ τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό ακόμα και παντρεμένος να είσαι και παντρεμένη να είσαι και με τον άντρα σου να είσαι, θα πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου μπορούσε να τους πει ο Θεός φευγάτε μεν τώρα γδιτεί όπως είστε αντρόγινο είστε δεν πειράζει ε, και αργότερα που θα κάνετε παιδιά για να μην σας βλέπουν τα παιδιά σας ντυθείτε όχι και μεταξύ τους ντυμένοι και α είναι ανδρώγινο. και μεταξύ τους δυμένο ακριβώς διότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός και δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος ούτε ακόμα και μπροστά στο έτερο νύμιση ούτε ακόμα και μπροστά στον άντρα του ή στη γυναίκα του να ξεγυμνώνεται όχι και όταν θα έρθει η ώρα της συνευρέσεως και τότε θα συνευρεθείτε αλλά και πάλι με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο αυτά μας διδάσκει η Αγία Γραφή αυτά μας διδάσκει η Αγία Γραφή και τώρα το συμπέρασμα το συμπέρασμα είδαμε όλο το ιστορικό το ιστορικό της εξορίας από τον Παράτησο. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Πρώτον συμπέρασμα. Στη μορφή του Αδάμ και στη μορφή της Εύας ο καθένας μας να βάλει τον εαυτόν του. Γιατί όλοι μας, εάν είμαστε εκεί, όλοι μας τα ίδια και χειρότερα θα κάνουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Μην το τον Αδάμ και την Εύα. Ας σου πω μια ιστορία που τη διάβασε. Α σου πω μια ιστορία και θα τελειώσω. Κάποτε, λέει, ήταν ένας γέρος και μια γριά. Άνθρωποι φτωχοί, ζούσαν σε ένα δάσος, τότε παλιά που δεν είχαν τις θερμάστρες και τα καλοριφέρια που έχουμε σήμερα, και τα ρικοντήσιον. Και ο γέρος κάθε μέρα, όταν έπιανε χειμώνα, ξεκίναγε με το κλαδευτήρι του επήγαινε μέσα στο δάσος και έκοβε, βεξίλα έκοβε για να φέρει να βάλει στο τσάκι να ανάψουνε να ζησταθούνε και καλά όταν ήταν νεότερος όταν ήταν στην ηλικία των 50 χρονών και βαστάγανε οι δυνάμεις του όλα καλά και ωραία όταν όμως έφτασε στα 70, στα 80 Έπαιρνε το κλαδευτήρι και πήγαινε βαριασθενάζοντας το βουνό για να κόψει ξύλα. Με το γαϊδουράκι του. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε και ήταν τόσο πολύ κουρασμένος, φαίνεται θα ήταν και λίγο άρρωστος, άρχισε να λέει στον δρόμο, Άρε Αδάμ τι μου κάνες. Άρε Αδάμ τι μου κάνες. Άρε Αδάμ τι μου έκανε. Τα τον Αδάμ γιατί όλα αυτά τα δεινά που έχουμε και βασανιζόμαστε τι είναι, αποτελέσματα της αμαρτίας είναι. αυτός λοιπόν τα ρίχνε όλα στον Αδάμ. Άρε Αδάμ τι Αδάμ. Αδάμ τι μου κάνες. καθώς το έλεγε αυτό να σου και περνάει εκεί πέρα κοντά μια άμαξα με τον βασιλιά και ο βασιλιάς άκουσε την κουβέντα αυτή που είπε ο γέρος σταματάει λοιπόν η άμαξα σταματάει κατεβαίνει ο βασιλιάς κάτω του λέει γέρο του λέει τι είπες τι είπες τώρα ε λέει η βασιλιά τι είπα καταργέ τον Αδάμ είμαι 80 χρονών είμαι άρρωστος είμαι βασανισμένος και πρέπει να έρχομαι να κόβω ξύλα αν ο Αδάμ δεν είχε αμαρτήσει θα περνάγαμε όλοι μια ζωή χαρισάμενη καλά γέρο του λέει εντάξει πήγαινε σπίτι σου πού μένεις εκεί σε λίγες μέρες Φτάνει εκεί στο σπίτι του γέρου και της γριάς, φτάνει μία βασιλική άμαξα. Κατεβαίνουν οι υπηρέτες, χτυπάνε την πόρτα του γέρου. Λέει εσύ δεν είσαι ο γέρος Λέει που προχτές στο δάσος καταριώσουν τον Αδάμ. Λέει εγώ τον είμαι, εγώ είμαι, ναι. Λοιπόν λέει η εντολή του, του βασιλιά, θα σας πάρουμε λέει από εδώ, από τη μιζέρια, από την κακομυριά σας και θα σας πάμε μέσα σε ένα παλάτι. Ο βασιλιά σα χαρίζει ένα παλάτι με όλα τα κομφόρου. Σα δίνει τα πάντα, ό,τι θέλετε. Θα έχετε υπηρέτε, θα έχετε προσωπικό, θα έχετε το φα σα τσάμπα, θα έχετε τον ύπνο σα τσάμπα, θα έχετε τι καλύτερε κουβέρτε, τα καλύτερα χαλιά, θα έχετε τζάκα, θα έχετε ξύλα, τα πάντα. Όλα. Δεν θα χρειάζεται να κουνάτε το δαχτυλάκι σα τίποτα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Του πήρα λοιπόν του γέρου, γέρο και την γριά, του έβαλαν στην άμαξα, του πήγαν στο παλάτι. Του υποδέχτηκε ο βασιλιάς λέει γέρο δεν έλεγες προχτές δεν καταριώσουνα τον Αδάμ τον καταριόμουν λέει τον Αδάμ ωραία λοιπόν αφού καταριώσουν τον Αδάμ γι' αυτό λοιπόν τώρα να λοιπόν ο Θεός έστειλε εμένα όλα τα βασανά σας τελείωσαν το παλάτι είναι στη διαθεσή σας θα έχετε 200-300 Άλλο θα σα φέρνει το ένα, Άλλος θα σα φέρνει το φαΐ Άλλος θα σα σκεπάζει, άλλο δεν θα κάνετε τίποτα. Θα καθόστε και θα απλώστε και τα γόστε. Τίποτα άλλο. Και θα κουβεντιάζετε. Συμφωνούμε. Να είσαι πολύ χρονεμένος Βασιλιά μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τι είναι αυτό που είδαμε, τι καλά μας έκανες Να καλά, να είσαι καλά. Ωραία, να είσαι καλά. Αλλά, για προσέξτε. Αλλά, του λέει ο βασιλιάς, πρόσεξε γέρο, του λέει και εσύ γριά προσέχτε. Εδώ, λέει, μέσα στο δωμάτιο έχω και αυτό το κουτάκι, είχε ένα κουτί. Αυτό το κουτί, λέει, δεν θα το ανοίξετε. Αυτό το κουτί θα είναι εδώ. Αυτό το κουτί δεν θα το ανοίξετε. Όλο το παλάτι είναι δικό σας οι πειρέτες είναι δικοί σας, τα πάντα είναι δικά σας, αλλά αυτό το κουτί δεν θα το πειράξετε. Συμφωνούμε, συμφωνούμε, βασιλιά μου. Τι, αλλήμωνα, τι να σου πειράξω το κουτί. Όχι, τίποτα, απολύτερος. Έφυγε ο βασιλιάς. Και τώρα... Η γριά άρχισε να γυροφέρνει το κουτί. Η γριά <Συγρια> άρχισε να γυροφέρνει το κουτί. <Συγρια> δεν τη άρεσε το παλάτι, δεν κοίταγε του θλιπειρέτε, δεν κοίταγε όλα όσα είχε. Τζάπα, τζάπα, όλα. Η γριά άρχισε να γυροφέρνει το κουτί. Πήγαινε από εδώ, το κοίταγε, πήγα από και το κοίταγε, πήγαινε από και το κοίταγε, από και το κοίταγε κάθε μέρα έμπαινε στο δωμάτιο και κοίταγε το κουτί κάποια μέρα πάει στο γέρο ωραία γέρο του λέει τι να έχει εκείνο το κουτί μέσα κάτσε ρε γριά δεν, δεν μας είπε ο βασιλιάς να μην το πειράξουμε τι σε νοιάζει, τι έχει μέσα κάτι έχει πρέπει να το δούμε μα τι να έχει γριά κάτσε φρόνιμα κάτσε φρόνιμα γριά μη πάθουμε καμιά λαχτάρα αγριά, κάτσε καλά, τίποτα αγριά, κάθε μέρα στο κουτί κάποια μέρα κοίταγε, κοίταγε, κοίταγε παίρνει το κλειδί, το ξεκλειδώνει, το ανοίξαν το κουτί, Άδιανο το κουτί, Άδιανο, τίποτα, Άδιανο. Ο βασιλιάς είχε βάλει έναν υπηρέτη να παρακολουθεί του λέει τα αν θα παρακολουθείς εσύ να αν τα ανοίξουν το κουτί η μόλις τα ανοίξανε ειδοποιούν το βασιλιά έλα λέει βασιλιά τα ανοίξανε το κουτί έλα έρχε το βασιλιάς καθότανε τώρα όπως ο Αδάμ και η Εύα με το κεφάλι σκεφτό με το κεφάλι σκεφτό Του βλέπει ο βασιλιάς λέει Γέρο, ποιον καταριώσουνε, Ποιο καταριώσουνε, όταν σε είδαμε στο δάσος, ποιον καταριώσουνε, λέει καταριώμουνε τον Αδάμ, γιατί, τι έκανε ο Αδάμ και η Έβα; φάγανε λέει από αυτό που του είπε ο Θεός να μην φάνε, μπράβο, και εσύ τώρα τι έκανες γέρο, και γριά τι κάνατε, σας έδωσα ένα παλάτι, και εσύ ήθελες να ανοίξεις ένα κουτί, να δεις τι έχει μέσα το κουτί, Τι μας λέει ο μύθος αυτός, το παράδειγμα αυτό που θέλει να μας δείξει Μην κατηγοράς τον Αδάμ και την Εύα Όλοι μας είμαστε παιδιά τους Και σαν παιδιά τους έχουμε όλοι μας τα ίδια αιρατώματα και τις ίδιες, τις ίδιες αδυναμίες Σας έδειξα λοιπόν αυτό το οποίο εορτάζουμε την περασμένη Κυριακή. Σας έδειξα την πτώση του ανθρώπου. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αγαπητοί μου και αγαπητές μου είναι να κοιτάξουμε, να ξαναγυρίσουμε εκεί στο αρχαίον κάλο. Γιατί που λέει εκεί στην κηδεία πάλι που λέμε το αρχαίον κάλλος αναμορφώσατε Τι σημαίνει να ξαναπάρουμε πίσω τον παράδεισο, την παλιά ομορφιά του παραδείσου Τώρα είμαστε έξω από τον παράδεισο Ο σκοπός μας είναι να γυρίσουμε και πάλι πίσω Γι' αυτό λοιπόν μέσα από την εκκλησία Μέσα από την εξομολόγηση μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από την Ιστεία, μέσα από την προσευχή, μέσα από όλα αυτά τα καλά τα οποία μας προσφέρει η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να προσπαθήσουμε να ξαναφτάσουμε εκεί, σε εκείνη την παλιά έγλη του παραδείσου, που απολάμβαναν τότε ο Αδάμ και η Εύα. Και να εύχεστε κι εσείς για μένα, και εγώ θα εύχομαι για σας όλοι μας, μετά τον θανατό μας, να ευρεθούμε εκεί στην Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Να πάτε στο καλό.